νολικά είχαμε 191 κλίσεις, από τις οποίες ήταν 38 κλίσεις, 17 κοπές δέντρων, 7 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο και 6 διασώσεις. 6 διασώσεις. Έξι, ναι. Υπήρχαν δηλαδή άτομα που εγκλωβίστηκαν λόγω του νερού. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σε ποιο σημείο, κύριε Τσιτσικά, εάν ε, Οι περισσότερε αντοπίζονται εκεί στη περιοχή τη και στη Ρόδο και στη Ρόδο. Το ναι. εκεί. Τώρα είχαμε και τον ε, θάνατο μιας ε, γυναίκας, κατάκι της, στην ε, Ιαλισό. Εσείς ναι. πήγατε εκεί και ε, δεν ξέρω, επειδή άκουσα κάποια στιγμή ότι πιθανότατα να πέθανε από ανακοπή. Εσείς το γνωρίζετε αυτό? Όχι, όχι, ακόμα δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. γίνει η ε, διατροδικαστική ε, από τέτοια. η κυρία ήταν πεσμένη κάτω από το κρεβάτι της Μπρούμητα, ε, ό,τι γνωρίζω. Τώρα δεν ξέρω, mm -hmm. αυτό θα αποφανθεί ο έτοδικαστής. Ε, εσείς που εντοπίσατε τα μεγαλύτερα προβλήματα κύριε Τσιτσικά. Τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν εκεί στην περιοχή της Έλισσου, στη Ρόδο και είχε και διάσπαρτα μετά στην περιοχή της Λάρδου, Ασγούρου, Ταλάρμα. Άρα το χοντρό πρόβλημα ήταν εκεί η Έλισσος, αυτή το, πα, το παρελιακό μέτωμο. Γιατί όμως αυτό, γιατί συνέχεια συμβαίνει στη μυαλισσό να πλημμυρίζει Αυτό δεν είμαι αρμόδιος να το απαντήσω εγώ Τώρα τι έχει γίνει με τα ρέματα και όλα αυτά που γίνονται συνήθως δεν ξέρω, δεν γνωρίζω